Να είστε καλά, καλώ ήρθατε. Τι κάνετε? Καλό μου, μια χαρά πάει η κυβέρνηση? Μια χαρά! Άνταξει, Ντα'χάμε, συζητήσουμε, Όχι! να Τι κάνετε. Καλά μου, χαρά εσύ! Πώς πάει Πορτοκάλι άρωμα γη, αλκοοτέστ, οι η πολλή. Μαμύεται η πολλή. Τι κάνετε, Καλά, μια χαρά σε εσά. πάει η κυβέρνηση, μια χαρά. Αντάξει, θα χάμε, συζητήσουμε. Όχι. Είναι ο Βορρήδη. Σήμερα το πρωί είναι ο Άξι τον καλωσορίζει. Αφού είπε και αυτό αυτό που λέμε όλοι οι Έλληνε, ότι μια χαρά τα πάει η κυβέρνηση. Ε, αποφάσισαν μετά να μην συζητήσουν για τα θέματα της κυβερνήσεως συζήτησαν δηλαδή αλλά είναι περί το όλο αυτό εφόσον πάνε όλα μια χαρά εφόσον πάμε διακοπές πάμε τρίμερα, τετραήμερα δουλεύουν όλα είμαστε πρώτοι σε όλους τους δίκτες και συγκριτικά με τις χώρες τις άλλες της Ευρώπης δεν χρειάζεται να συζητάμε τίποτα απολύτως πολύ σωστά λέει εδώ Βορίδη, με το γνωστό ύφο αυτό το βαργιστημένο Είπε το όχι, τελικά ενέδωσε και συζητήσαν κάποια πράγματα, δεν θα τα ακούσουμε αυτά, δεν μας απασχολούν. Μπαίνουμε στο αρχικό ότι αφού πάμε καλά δεν χρειάζεται να τα λέμε. Το να το λέει συνέχεια ότι πας καλά είναι περιττό είναι πλεονασμός. Βέβαια κάποιοι συμπολίτες μας δεν το συμμερίζονται αυτό, θα πάμε στη Βόρεια Ελλάδα, στην Αλεξανδρούπολη Πάνω, εκεί δεν έχουν την ίδια άποψη με τον Βορρήδη. Κοιτάξτε να σα πω εδώ. Αυτό το 15% υπάρχει σε προϊόντα που δεν τα παίρνουμε καν εμεί. Δηλαδή, παράδειγμα, προϊόντα που τα παίρνουμε και τα τρώμε είναι πιο ακριβά από ό,τι ήταν πριν. Ενώ αυτό το 15% ισχύει σε προϊόντα που δεν τα περικόζουμε σχεδόν και καθόλου. Γιατί ανησυχείτε, καλέ μου κύριε. Είναι πάρα πολύ μικρό το νούμερο που δίνουν. Ε, δεν έχει καμία διαφορά. Είναι μια κίνηση η οποία απλά γίνεται για τα λόγια. Για να το πούνε ότι το κάναμε. Τίποτα. Δεν έχει καμία διαφορά. Ο κόσμο δεν έχει λεφτά, δεν έχει περίσχεια να ξοδέψει ώστε να κουνιθεί πιο εύκολα το χρήμα. Και Δεν κουνέται τίποτα. Γιατί ανησυχείτε, καλέ μου κύριε. Πάντα, δεν νομίζω. Σιγά, νομίζω μην παίρνει και μέτρα. Δεν είναι αποτελεσματικά. Το εντοπίζουμε στο σούπερ μάρκετ. Σε όλε σε τις τη φάσεις της ζωής. Στις τράπεζες, στα φώτα, στη ΔΕΗ, στην ενέργεια. Γιατί ανησυχείτε, καλέ μου κύριε. Είναι όλα μηδέν. Κανένας δεν έχει κάνει τίποτα, δεν πρόκειται να κάνει τίποτα. Δεν θέλουμε κανέναν. Έχουμε α Digi gele Lora, lora, lora, lora, camia de magapsa loras. Ora, bora de la toro toro nemi xam, dige dige nemi xam me biname. Chi nomi dikrasta lora, se camia porni, se camia Mariola. Ora, bora de la dige dige, dige dige lora, lora, lora, Το ώρα, λόρα, μπόρα, το τραγούδι, όλα μαζί λοιπόν, βρήκαμε την ομοιοκαταληξία. Οι πολίτες της Αλεξανδρούπολης δεν είναι και τόσο ευχαριστημένοι, μιλάνε για αυτό το, το νέο μέτρο, να το πούμε, που εφαρμόζεται με τον Θεοδωρικάκο, γιατί κάθε υπουργός ανάπτυξης φτιάχνει κάτι, είναι σταχτή στα μάτια. που πετάει για να δείξει ότι και αυτός νοιάζεται για τα όσα γίνονται στα σούπερ μάρκετ στα ράφια των σούπερ μάρκετ και κυρίως στα ταμεία των σούπερ μάρκετ ε, τώρα έχουμε τη μείωση των 100 προϊόντων στην αρχή, μετά θα γίνουν άλλα 100 μετά θα γίνουν 600 αυτό το 5 ως 15% οι άνθρωποι δεν μα άνε, δεν τσιμπάνε, το έχουν καταλάβει, μπαίνουν στα σούπερ μάρκετ ξέρουν ακριβώ τι γίνεται και καταθέτουν την άποψή του όταν του ρωτάνε Η Φέιμα Μαυραγάνη ήθελε να ρωτήσει τον Γιώργο Τσίπρα για τα όσα γίνονται στον ΣΥΡΙΖΑ. Η Φέιμα Βραγάνη ήταν στον Αντένα με την προηγούμενη σεζόν. Αυτή τη σεζόν, εδώ και αρκετές εκπομπές, είναι στον Sky, Sky. ήταν στον Αντένα. Καλούν εκεί από το επιτελείο τον Γιώργο Τσίπρα. Άργησε να πάει ο Γιώργος Τσίπρας, ο ξάδελφος του Αλέξη Τσίπρα. Ο λόγος ήταν ότι πήγε στο άλλο κανάλι. Καλημέρα σα, κύριε Τσίπρα, τι κάνατε. Καλώ ορίσατε. Έμαθα ότι τηλεπορθήκατε. Μπερδευτήκατε ε, λιγάκι, όλα καλά. Στα παλιά. Όλα στα καλά. Στα παλιά λιμέρια, ναι. Πήγατε στον αντένα, χαιρετήσατε και ήρθατε. Δεν είδα. Σκιά στα βουνό ρίχνει πάλι χιόνι. Αναμένο τζάκι στο τραπέζι σκόνη. και το Βελόπουλο που μα διαβάζει αποσπάσματα από το πρόγραμμά του, το εκλογικό αυτό είναι, θα το ακούσουμε και στην συνέχεια. Ο Γιώργο Τσίπρας λοιπόν είδα να πάει στο Sky, αλλά πήγε στον Αντένα. Έχουν διαχειριστεί κυβερνητικέ θέσει όλοι αυτοί, δεν είναι τυχαίοι. ΣΥΡΙΖΑ με όλα αυτά που συμβαίνουν εκεί, έχουν χάσει το μυαλό του, όχι ότι το είχαν και ποτέ, αλλά τη βρήκε τελικά. Την Φαϊμαυραγάνια άργησε λίγο, έκανε μισάωρο, αλλά τελικά πήγε στην δημοσιογράφο και στο σωστό κανάλι τη βρήκε με την πρώτη. Δεν πήγε, τη δεύτερη μάλλον δεν πήγε στο ένα πήγε στο άλλο σε ένα άλλο κανάλι διαδικτυακό είναι η βούλτεψι, η Σοφία Βούλτεψη η οποία μιλάει εκεί είναι και ο Αντώναρος συζητάνε τα θέματα της επικαιρότητας και κυρίως των μαρτύρων και της Νοβάρτης Οι έξι αθώθηκαν και για τους τέσσερις μπήκε στο αρχείο. Ε, Ξέρετε τι σημαίνει στο αυτό αρχείο. Αυτό θα πει ότι δεν βρήκαν στοιχεία. Δεν υπάρχουν στιχία. επαρκή στοιχεία. Βάλιστα. Θα σας θυμίσω τις υποθέσεις Χατζόπουλου και Παπαντονίου, οι οποίες είχαν μπει στο αρχείο παλαιότερα. Παπαντονίου ξαναθωώθηκε τώρα. Με τα λεφτά... Tu... <Τι> Δεν ξέρω τι <die> تو το <Cemleg> to, εγώ ξέρω to. δικαιοσύνη Πορτοκάλι عاشق تو بودم از دست تو Η πωλείς είναι το πρόγραμμα του Βελόπουλου Όλα αυτά τα ακούμε Τα διάβαζε σε μια εκπομπή που έχει Διάβαζε το πρόγραμμα του το εκλογικό Νομίζω θα εγκριθεί από τον ελληνικό λαό Δεν θέλει και πολύ ε, Καλό ακούγεται, έχει ενδιαφέρον Και έχει και ρήμα, δεν είναι έτσι η λέξη στη σειρά Έχει ένα, μια στόχευση, ένα περιεχόμενο Ένα βάθος Και πιάνει όλα τα θέματα από ό,τι ακούσουμε Από τη λόρα μέχρι την πολή. Η βούλτευση δεν ενδιαφέρει για τη θεία. Είναι η θεία του Παπαντονίου από την Ιγυρία που του έστελνε κάτι εκατομμύρια και η ελληνική δικαιοσύνη το άκουσε αυτό και λέει: Έτσι μάλλον πρέπει να είναι, γιατί ξέρουμε όλοι ότι οι θείε στέλνουν εκατομμύρια στου ανηψιού και ο ανηψιό θα βάζει στο εξωτερικό σε τράπεζε και άρα μάλλον είναι σωστό, αθώο. Και κάπω έτσι το επικαλείται τώρα και αυτό η βούλτευση, εφόσον η δικαιοσύνη μίλησε. Γιατί πάντα δεν λέμε αν να τα πάτε στην εισαγγέλεια. Επήγανε και βγήκανε. και βγήκαν μια χαρά και αθώθηκε και ο Παπαντοντονίου, κοινόλα καλά, έμεινε η λάσπη. που ρίχναμε στον άνθρωπο που ήθελε για το σοσιαλισμό να αγωνιστεί όπως όλοι για να επικρατήσει ο σοσιαλισμός δεν ξέρω αν στο ΣΥΡΙΖΑ θέλουν να επικρατήσει ο σοσιαλισμός ο Θανάσης Οικονόμου που είναι στέλεχο του ΣΥΡΙΖΑ έχει βγει κι αυτό σε εκπομπή και μιλάει για τον ενθουσιασμό που τα πλήθη υποδέχονται το Στέφανο Κασελάκη Εμείς... Και ο κύριος Κασελάκης έχει αποδείξει την νοτική του διάθεση. Ε, ρωτάτε τη λάθο πλευρά. Το δείχνουν οι, οι, οι αποφάσει των οργανώσεων. Δεν υπάρχει μία απόφαση οργάνωση που δικαιώνει του 87 ή την άλλη πλευρά. Mm -hmm. Δεν υπάρχει, το δείχνουν οι όγκο των συγκεντρώσεων. Εμεί μιλούμε με χιλιάδε, και αυτοί μιλούν με κάποιε δεκάδε. Με mm τι -hmm. φωτογραφίε και, και συγκρίτε. Mm -hmm. Το δείχνουν οι δημοσκοπήσει, οι δείκτε των το, το δείχνουν ότι πήγαμε σε μια περιοχή, π. ο κ. Κασελάκη. προχτές εχθέ χτές σε περιοχές, όπως είναι το Ισέρες, όπου δεν έχουμε καν ποσοστά ως ΣΥΡΙΖΑ, όχι ως, ε, ούτε καν κομμα, κομματικοί οργάνες που πάνε μαζί μας, ήταν mm. ποτάμι ο κόσμο που τον συνάντησε. λέω δεν μιλούμε για πορεία προς το λόγο, μιλούμε πορεία προς τη Ρώμη. <ΣΣΣ> λέω δεν μιλούμε για πορεία προς το λόγο, μιλούμε πορεία προς τη Ρώμη. <ΣΣΣ> δεν θέλω χρόνο μαζί σου, ήρθα να δω το χαρτί σου. Δεν μιλούμε για πορεία προς το λόγο, πορεία προς τη Ρώμη Εδώ είναι ο Σιριζέος, το στέλεχο του ΣΥΡΙΖΑ, ο κ. Στανάση Κονόμου Ο οποίος μιλάει για πορεία προς τη Ρώμη Η πορεία προς τη Ρώμη ήταν αυτή που έκαναν οι φασίστες Ιταλοί του Μουσολίνι Το 1922, μάλιστα σαν σήμερα ολοκληρώθηκε αυτή η πορεία Και ο Βίκτορ Εμμανουήλ τότε, ο Βασιλιά, έχρησε τον Μουσολίνι πρωθυπουργό Προφανώς δεν ήξερε τίποτα από όλα αυτά, ήθελε να πει κάτι έτσι μεγάλο επίβολο, να δείξει ότι πολύ γερά προχωράει ο Κασελάκης, εκτός αν το έξερε όλο αυτό και κάτι άλλο ήθελε να μας πει. Και εμείς εδώ είμαστε πιο αφελείς και θεωρούμε ότι το είπε από άγνοια και όχι από γνώση. Θα αποδειχθεί. Όλο αυτό στην πορεία θα το παρακολουθήσουμε, γιατί έχουμε και εκλογέ στο ΣΥΡΙΖΑ, οπότε εκεί θα δούμε τελικά αν πάνε προς τη Ρώμη ή αν πάνε προς άλλη πόλη. Ο Υπουργός, κύριος Δένδιας, ε, της χώρας μας, Υπουργός Άμυνα, μιλάει, θα ακούσουμε αρκετά αποσπάσματα, γιατί είπε ενδιαφέροντα πράγματα. Ε, θα έχετε στο νου σας ότι είναι Υπουργός Άμυνα της χώρας και περιγράφει το νέο, όχι νέο, εν, το δόγμα που αυτή η κυβέρνηση ακολουθεί στα εθνικά θέματα και στα θέματα συμφερόντων. Το ερώτημα λοιπόν εμείς, μια μικρή μεσαία χώρα, Μέλο τη Ευρωπαϊκή Ένωση, μέλο του ΝΑΤΟ, μέλο των Ηνωμένων Εθνών, τι κάνουμε, πού βρισκόμαστε. Το πρώτο που θα ήθελα να κάνω είναι να οριοθετήσω του ορίζοντέ μα, διότι υπάρχουν διάφορε σχολέ σκέψη στην πατρίδα μα. Ανατρέχουν σε πολύ παλιά χρόνια, στον προηγούμενο αιώνα, υπήρχε αντίληψη μικρά και έντιμο Ελλά και υπήρχε η άλλη αντίληψη των ευρύτερων οριζόντων. Oh, oh, oh. Συνυπογράφω και θεωρώ ότι η υποχρεωτική για την επιβίωσή μα είναι η δεύτερη. Ο κύριο Δέντια λοιπόν, ο Υπουργός Άμυνα, αρχίζει, τοποθετείται είναι σε μια συγκέντρωση του Ροταριανού Ομίλου και αρχίζει να μιλάει για τον ευρύτερο χώρο. Ε, η Ελλάδα είναι αυτή που είναι, την ξέρουμε, ε, ε, μικρή χώρα, ε, παίζει με στρατόπεδα προφανώς Εδώ όμως μπήκε στο δημόσιο λόγο Δια του κυρίου Δένδια Πιο καθαρά από ό,τι το λένε άλλοι βουλευτές Ακόμη και ο Πρωθυπουργό, Ο ευρύτερος χώρος Και θυμόμαστε όλοι ότι Την τελευταία φορά που η Ελλάδα ως μικρή χώρα Έμπλεξε με τους ευρύτερους χώρους Είχε κάποια θέματα Μιλάω για το 1922 Όταν ο όλοι έκανε του Το 1922 Ε, μικρασιατική εκστρατεία γιατί τότε πάλι να βρείτε ευρύτερο χώρος προφανώς δεν είναι οι ίδιες συνθήκες, διαφορετικές τότε οι εποχές οι συμμαχίες, η χώρα, οι δυνατότητέ της εντελώς διαφορετικά σήμερα τα πράγματα όμως ε, ε, αυτό, οι ορίζοντες και η ευρύτητα του χώρου ο, δημιουργεί κάποια ερωτήματα, κάποιου προβληματισμούς ας μείνουμε σε αυτά ο κύριος Δενδιάς περιέγραψε ποιο είναι αυτός ο χώρος Δεν υπονοώ ότι μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε την αγγλική έκφραση του punch above our weight. Δεν είμαστε τη μάχη βαρέων βαρών. Έχουμε όμω βάρος, έχουμε γεωπολιτικό βάρο και έχουμε συμφέροντα και έχουμε ιδεολογήματα που μπορούν να μα επιτρέψουν να έχουμε έναν ευρύτερο γεωγραφικό χώρο θεώρηση που αφορά και τα συμφέροντά μα. Ο χώρο αυτό, κατά την ταπεινή μου γνώμη, ορίζεται ω Βαλκάνια, Μαύρη Θάλασσα, Μέση Ανατολή, Κόλπο, Βόρεια Αφρική, Υποσαχάρια Αφρική, διεθνεί οργανισμοί. Νησιωτικές χώρες. Έχει μείνει απέξω η Νότια Αμερική, η Αυστραλία. Σε όλα τα άλλα έχουμε συμφέροντα. Και η μικρή Ελλάς πρέπει εκεί, αυτός είναι ο ευρύτερος χώρος της, πρέπει να αναπτυχθεί, να παρέμβει, να υπάρχει. Δεν ξέρουμε ακριβώς. Ε, στο τέλος είπε τις νησιωτικές χώρες και δημιουργήθηκε μια πορεία. Βαλκάνια, Μαύρη Θάλασσα, Μέση Ανατολή, Κόλπος, Βόρεια Αφρική, Υποσαχάρη Αφρική, οργανισμοί. Χώρες. Στο άλατα λακκούμπα τρελαίνονται για ρούμπα. Αι, αι, αι, αι. Εκεί έχει τη σάμπα, εκεί και το καράμπα. Αι, αι, αι, αι. Λώρα, ώρα, ώρα, ώρα. Έχει να δει να πάμε, Μα δεν είμαι διαθέσιμο τώρα. Και ωραία, τα περνάμε. Άι, αι, αι, αι, αι. Λώρα, ώρα, ώρα, ώρα. Με σάμπα και μερούμπα. Στο αι, αι, αι, αι, αι. Το καθένα ξεχωριστά από αυτά έχουν για την Ελλάδα μια πολύ μεγάλη βαρύτητα. Και το Αλα Καλακούμπα που λέει εδώ το τραγούδι, δεν ξέρουμε που είναι. Φαντάζομαι δεν ξέρετε που είναι και ο Άγιο Θωμάς Ο Άγιο Θωμάς δεν λέμε εδώ στο γουδί, στο γουδί νομίζω είναι. Δεν λέμε το γουδί. Αυτό είναι εντό επικρατεία, άρα εντό των ελληνικών και είναι εντό των ευρύτερων Περιοχών που θέλουμε ω κυβέρνηση, ω νέο δόγμα να ξαπλωθούμε στι πέντε θάλασσε, στι δύο υπήρου, πρέπει να το αλλάξουμε. Στι πέντε υπήρου πρέπει να ε, επεκταθούμε εμεί και θα δούμε τι θάλασσε. Τι έχουμε έτσι κι αλλιώ. Τι κατέχουμε, είναι παλιό το άθλημα. Ο Άγιο Θωμά είναι ένα νησί στην Καραϊβική. Μένω μισό λεπτό στο τελευταίο, πίσω δεν γίνεται αμέσω αδελφό, τι εννοεί νησιωτικέ χώρε. Αν κοιτάξετε το πρόγραμμα του Πρόεδρου Ντογάν, Την προηγούμενη εβδομάδα δέχτηκε στην Άγκυρα το πρόεδρο του Σαντομέ. Εάν βάλουμε στα, στο λίκιο διαγωνισμό που είναι το Σαντομέ και ζητήσουμε από τον Παδία το, το φάνε στο χάρτη, δεν πρόκειται να ξέρει κανείς. Είναι μια μικρή νησιωτική χώρα στον Ατλαντικό ωκεανό. Γιατί τον είδε ο πρόεδρο Σερντογάν τον πρόεδρο του Σαντομέ. Γιατί... Γιατί η Ελλάδα μέσω τη Διεθνού Συνθήκη για το Δίκαιο τη Θάλασσα. Είχε δημιουργήσει τα χρόνια που ήμουν υπουργό εξωτερικών μια κατανόηση των νησιωτικών χωρών, οποίες, των οποίων οι θέση είναι ταυτόσιμε με τι δικέ μα θέσει για το Αιγαίο και τη Μεσόγειο. Έχουμε συμμαχήσει με τον Σεντομέ, τον Άγιο Θωμά, δηλαδή, στην Καραϊβική, μάθαμε εδώ. Το έμαθα αυτό ο Ερντογάν και αμέσω κάλεσε τον πρόεδρο του Αγίου Θωμά, όχι στο Γουδί, ξαναλέμε, τον κάλεσε στην Άγκυρα για να μιλήσουν να τον πάρει από αυτό από εμά, να τον πάρει δικό του. Έχουμε θέματα γιατί όταν αναπτύσσεσαι και έχεις ευρύτερη περιοχή ε, συμφερόντων και αντίληψη γενικότερη, ε, λογικό είναι να χάσεις και κανένα νησί τύπου Άγιου Θωμά. Τα λέει πολύ ωραία εδώ ο κύριο Δένδιας και τα αναλύει πολύ ωραία. Θυμίζουν άλλες εποχές. Ξαναλέω ότι είναι μια μικρή χώρα που δεν έχει λιμένα βασικά θέματα που είναι υγεία, παιδεία, ε, πόλεων, υποδομών... Συστημάτων, μισθών, στοιχειώδου διαβίωση για μεγάλο μέρο του λαού, διαπλοκή, παρακολουθήσεων. Ε, αυτή λοιπόν η χώρα, έτσι όπω είναι και έτσι όπω την ξέρουμε όλοι, εξαπλώνεται. Ανοίγει τα φτερά τη και δεν ανοίγει μόνο τα φτερά τη, στέλνει και τα πλοία τη γιατί όλα αυτά είναι συμφέροντα. Το, εξηγώ, το λέω αυτό απλώς για να σα δείξω πω τα συμφέροντά μα δεν σταματούν στα γεωγραφικά μα όρια. Επεκτείνονται εξ ανάγκη πέραν αυτών. <Τι> Λόρα, Λόρα, Λόρα, Λόρα Με σάμβα και με ρούμπα Στο άλλα καλακούμπα. Ήρθα να δω το χαρτί σου Άι, Αι, αι, αι. Λόρα Σε καμία πόρνη, σε καμία μαριόλα Με το Βελόπουλο με το πρόγραμμα του Φαντάζομαι συμφωνεί και αυτός με την ανάπτυξη της χώρας, με την ευρύτερη περιοχή, τους ευρύτερου ορίζοντες, όχι τους στενούς ορίζοντες, εδώ, στη γωνιά της Ευρώπης, στην νοτιοανατολική Μεσόγειο, μια μικρή χώρα, Εμεί αναπτυσσόμαστε, έχουμε επεκτείνει και τα από εκεί μίλια, τα από εδώ δεν τα έχουμε επεκτείνει, δεν μπορούμε, μας φοβίζουν οι άλλοι, μας τρομάζουν οι άλλοι και μας κυνηγάνει οι άλλοι, οπότε όμως έχουμε την υποσαχάρια που μπορούμε εκεί να κάνουμε επέκταση, Έχουμε το Μπερσικό Κόλπο, εκεί και αν θα γίνει η επέκταση, τα Βαλκάνια έχουμε ήδη επεκταθεί και ο Άγιος Θωμάς που είναι στην Καραϊβική να έχουμε κάτι να πορευόμαστε και εμεί με Καραϊβική, όλη αυτή είναι φορολογική παράδειση. Οπότε πολύ πιθανό μια μερίδα Ελλήνων να έχει επεκταθεί στο Σεν-Τωμά που λέει και ο Νίκος Δένδιας Δένδιας. Πώς θα γίνει, πώς γίνεται τώρα αυτή η επέκταση. Ο Στόλος δεν έχει μόνο καθήκον να προασπίζει το Αιγαίο. Γιατί στο μυαλό μα αυτό είναι. Θα έρθω αργότερα να σα πω πώ θεωρώ ότι μπορεί να προασπίσουμε το Αιγαίο με πολύ περιορισμένη χρήση του στόλου. Ο στόλο έχει το καθήκον να υπερασπίζει τα συμφέροντά μα και να δείχνει τη σημαία μα σε μια ευρύτερη ζώνη την οποία περιέγραψα πριν. Αυτή τη στιγμή έχουμε πλοίο βόρεια τη Λιβύη, έχουμε πλοίο έξω από το Λίβανο, έχουμε πλοίο στην Ενιθρά Θάλασσα. Εκτό από τι υποχρεώσει μα στο ΝΑΤΟ, υπάρχει άλλο ένα πλοίο σε άσκηση του Άθω αυτή τη στιγμή. Το ότι η Ελλάδα θα έχει καθήκοντα. Η τήρηση του διεθνού δικαίου στην Ερυθρά Θάλασσα είναι ένα σημείο που κάποιοι μπορεί να διαφωνούν. Για εμά όμω, για την αντίληψη που εκφράζουμε, η ελευθερία ναυσιπλοεία μέσω τη διόρυγα του ΣΟΕΣ είναι απόλυτο γεωπολιτικό μα συμφέρον. Μπράβο! Yeah. Παντού πλοία. Με έχουμε στείλει παντού τα πλοία εκτό από τον Άγιο Θωμά. Είναι το Σαότο Με Πρινσιπέ. Λέγεται το κράτο αυτό στα πορτογαλικά. Μου στέλνει ο Μίτσος. εδώ μήνυμα. Τα ξέρει αυτά, τα παίζει στα δάχτυλα. Οπότε, ακούσαμε εδώ τον κύριο Δένδια, μας είπε που ακριβώς έχουμε πλοία, όλα αυτά για τα εθνικά συμφέροντα, τα οποία τελικά δεν είναι και τόσο εθνικά, γιατί κατά σύμπτωση εκεί αναπτύσσει δυνάμεις το ΝΑΤΟ, οι Αμερικανοί, το Ισραήλ, το βοηθάμε, οι άλλες χώρες κάνουν κάτι δουλειέ δικές τους, αλλά κολλάμε και εμείς να βοηθήσουμε εδώ, πολύ πρόθυμοι, και όλο αυτό το αμπαλάρουμε ως δικούς μας ευρύτερους ορίζοντες, που Τους πιάσουμε, ο ορίζοντα δεν πιάνεται ποτέ, το ξέρουμε όλοι, γι' αυτό είναι και ο ορίζοντα, όσο και να τον κυνηγά. Όμω εδώ το ανέπτυξε, το οριοθέτησε ο κύριος Δένδια και μα είπε και γιατί γίνονται όλα αυτά, δεν θα το πιστέψετε, για το πλαστικό ποτηράκι. Εάν πάρετε ένα πλαστικό ποτήρι από το σούπερ μάρκετ, ίσω δεν το έχετε παρατηρήσει, η άνοδος τη τιμή του είναι πάνω από 70%. Γιατί το κόστο μεταφορά του γύρω από την Αφρική αυξάνει δυσανάλογα την αξία του στο ράφι για τον Έλληνα καταναλωτή. Και αυτό είναι για μια μεγάλη σειρά προϊόντων. Και αυτό είναι μόνο μια μικρή συνέπεια. Μπορεί να φανταστείτε πολλέ άλλε. Η αχρήστευση των λιμανιών μα ω κόμβων logistics είναι πολύ μεγάλη ζημιά για την Ελλάδα. Άρα λοιπόν χρειαζόμαστε πλοία που μπορούν καταρχήν να υπηρετήσουν αυτή τη σκοπιμότητα. Και γι' αυτό λοιπόν πρέπει να πάρουμε πλοία που να υπηρετούν αυτή τη σκοπιμότητα. Να, γίνεται, να έχουμε το πλαστικό που ποτηράκι σε καλή τιμή στο σούπερ μάρκετ. Προφανώ αυτό που λέει. Πατάει, έχει βάση, δεν το συζητάμε με τους πολέμους που γίνονται στην περιοχή, τα πλοία δεν περνάνε ή δεν περνούσανε, έχει σταλεί το δύναμη, υπάρχει μια δικαιολόγηση όλων αυτών, αλλά επειδή γνωρίζουμε την Ελλάδα και επειδή γνωρίζουμε ότι όλα αυτά είναι και επιδιώξεις μεγαλύτερων οργανισμών, ας το πούμε έτσι πολύ κομψά, γερακιών δηλαδή του πολέμου, που σχεδιάζουν πολέμους και φτιάχνουν... την περίφημη πολεμική οικονομία, γιατί μόνο εκεί πια υπάρχει διέξοδος και φτιάχνουνε, φτιάχνουνε, παράγουν, παράγουν. συμμετέχουμε και εμείς σε όλο αυτό. Αυτά εδώ τα ηχητικά που τελειώσαν εδώ του κυρίου δένδια, τα εξηχητικά να τα θυμηθούμε στο μέλλον και θα τα θυμηθούμε όταν θα υπάρχουν δυσμενέστερες εξελίξεις από την περιοχή και επειδή υπάρχουν πολλά πλοία δικά μας τελικά εκεί για άλλα είχαν αγοραστεί αυτά τα πλοία και τα έχει πληρώσει, χρυσό πληρώσει ο ελληνικός λαός με τα λεφτά της θεία από την Ιγυρία και όλα τα υπόλοιπα ε, να τα θυμηθούμε, Θα θυμηθούμε αυτές τις δηλώσεις του κυρίου Δένδια και θα θυμηθούμε κυρίως τους ευρύτερους ορίζοντες γιατί όλα αυτά χωρίς κόστος δεν γίνονται και όχι μόνο οικονομικό κόστος Πάμε λοιπόν στο πρόγραμμα που έχει να μας αναλύσει ο κύριος Βελόπουλος Η αβλιάρα μες στο σπίτι είναι στιμένη Με αυτό το νάζι με κοιτάει να αναμένει Δεν περιμένει, δεν περιμένει Την πιάνω στην κουζίνα ανώμαλη ντυμένη Δεν είναι απλό ουνί, είναι ο σατανάς βαμμένη Δε κουρέσε Η αβλιάρα μες στο σπίτι είναι στιμένη Πράξησα να αποστόλε και πάρει ο Ιδάπιζα Πιστεύω να πιστεύω Ε, αφού λέει κακά λόγια ο Βελόπουλος βάλαμε τον εξορκισμό να γίνει εδώ από τον αγαπημένο ιερέα τον Παπα Χριστόφορο ο οποίος σε άπτεστα χριστιανικά έκανε τον εξορκισμό οπότε καθαρίσαμε θα μείνουμε λίγο στον Κυριάκο Βελόπουλο όλα αυτά που λέει είναι στοίχη από τραπ μουσική για την οποία κάνει μια ανάλυση που δεν περιμέναμε όλοι εμείς και κυρίω τα παιδιά που τραγουδάνε τραπ ότι πατάει στην αρχαία Ελλάδα Η Τράπη είναι μια πολύ καλή μουσική, έτσι Να τους ενημερώσω Για να ξέρουν και οι ίδιοι ότι ο ρυθμός που ακούνε Έτσι απαγγελόταν και οι ραψοδίες στην αρχαιότητα Ω, η Ιλιάδα και ο Οδύσσα Και οι διάφορες ραψοδίες τη αρχαιότητα Με αυτό τον ρυθμό απαγγελόταν Βέβαια με χτύπους ναι. Είχε ένα ξύλο αυτό που απήγγειλε Και χτυπούσε το ξύλο Λόρα, λόρα, λόρα, λόρα, δέκα χιόνι, δύο σόδα, δέκα πόρνες στο τηλέφωνό μου, μα δεν είμαι διαθέσιμος τώρα Έτσι λοιπόν, από την αρχαία Ελλάδα έχει ξεκινήσει τράπη μουσική, ήταν trappers όλοι τότε αυτοί οι τραγουδιστέ της εποχής εκείνης Μας το είπε ο Βελόπουλος, ενημέρωσε και τους πιτσιρικάδες να ξέρουμε όλοι, ο Λάιτ ας πούμε Ξέρουμε όλοι ότι ήταν του Σοκράτη μαθητής Και έγραψε τη μουσική τότε που την παίζανε μεταχτυπώντα τα ξύλα, τη χτυπούσαν εκεί τα βράχια, τι πέτρε, τα μάρμαρα, ξέρω εγώ. Ε, και τώρα έχει εξελιχθεί όλο αυτό και είναι αρχαιοελληνικό άκουσμα. Σύμφωνα με τον αναλυτή, η στίχοι πατάνε ακριβώ στην αρχαία Ελλάδα. Σύμφωνα με τον αναλυτή Κυριάκο Βελόπουλο. Προχτέ συναντήθηκε η κυρία Διαμαντοπούλου με τον Νίκο Ανδρουλάκη, γιατί την τοποθέτησε εκεί η του στρατηγικού και άλλου σχεδιασμού. Λέξει ωραίε, έννοιε ωραίε. Ε, καρέκλες ωραίε. η κυρία Αδημαντοπούλη εξερχόμενη έκανε μια δήλωση να ξεκινήσουμε μια νέα πορεία προς ε, αυτό που ζητάει η κοινωνία δηλαδή ένα πασό ιδεολογικά εξοπλισμένο σοσιαλδημοκρατικό έτοιμο για μεγάλους αγώνες προς όφελος του λαού και θα σας πω και μια παροιμία η ομόνια σπίτια χτίζει και η διχόνια τα γκρεμίζει και θα σας πω και μια παροιμία η φαφούτα τρώει φρούτα και για μα ούτε για μας. Και θα σα πω και μια παροιμία. Το χωριό κεγότανε και η μαριό γαμιότανε. Αυτή, νομίζω, είναι η καλύτερη παροιμία. Ε, ταιριάζει και με την τραπ αρχαιοελληνική μουσική που ακούσαμε στίχου σε όλη τη διάρκεια εδώ του πρώτου μέρου από τον Κυριάκο. Βελόπουλο, ειδικό μουσικολόγο αναλυτή και άλλα βάλτε λέξεις έτσι κι αλλιώς τσάμπα είναι. Κλείνοντας όλο αυτό το πρώτο μέρος να θυμηθούμε τη χαρά τον ενθουσιασμό ε, και να συμμεριστούμε του Βορύδη για την κυβέρνησή μα. Καλημέρα. Καλημέρα. Να είστε καλά, καλώς ήρθατε. Τι κάνετε. Καλά, μια χαρά Όπως εσύ. Πώς πάει η κυβέρνηση. Μια χαρά. Αντάξει, να μην συζητήσουμε. Όχι. Μπορεί. دیگه نمیخوام ببینم بورا بورا دلم جای دیگه دیگه هست دیگه دیگه نمیخوام ببینم Portocali aroma gris alcotest mamiete ipolis بورا دلم تورو تورو نمیخواد دیگه دیگه نمیخوام ببینم Lora lora دلم جای دیگه دیگه هست دیگه دیگه نمیخوام ببینم Lora lora دلم نمیخواد دلم جای دیگه دیگه Να σβήσει όλο. Δύο 10, 80, 88 το τηλέφωνο επικοινωνίας. Μέσα σας περιμένει πολύ μεγάλη χαρά να πείτε για τη λώρα, για την Αυλιάρα και για τα υπόλοιπα που ακούσαμε νωρίτερα. Για τους ορίζοντες, τους διευρημένους που η χώρα μας πια έχει. Ατενίζει, τα έχει πετύχει όλα μέσα και πάμε έξω να πάμε ακόμη καλύτερα, πιο μπροστά από όσο γίνεται. Οπότε στο 2.11.18.8.80 σας περιμένει πολύ μεγάλη χαρά να συμμεριστείτε, να ανταλλάξετε, να συμμεριστεί αυτός ή εσείς. Θα τη βρείτε, εν πάση περιπτώσει, στην επικοινωνία και τη σχέση και θα βρεθούν και λέξει να περιγράψουν όλο αυτό που γίνεται. RadioPapakiParaPolitica.gr, το μέλη του σταθμού, το βλέπω εγώ αυτή την ώρα. Ο Δημήτρης Χίρκος ρυθμίζει τον ήχο. Πάμε να ακούσουμε πρώτο μέρος του λαού και πρώτε διαφημίσεις. Εγώ, ναι. Εγώ ναι. Ένα, ναι, ναι, ναι. τι λέει. Καλά. Λοιπόν, δύο πραγματάκια. Εντάξει, λέω το Σαουν εσύ. Στάθομαι εκεί πέρα, το κοιτάζω και λέω Πάθατε τίποτα και δεν το ανεβάζετε. Ε, το έχουμε πει, αλλά μην φανταστείς και το σύστημα υπολειτουργεί. Ε, τι ε, να κάνουμε, ξα... είναι με όποιου έχουμε τώρα. Οι καλοί δουλεύανε. Καλή δουλεύανε. Απλά εντάξει, από εκεί πέρα τα χωρί διαφημίσει, μια χαρά και ωραία. Ε, πάνω, ε, τι χωρί διαφημίσει, δεν Ε, ενώ, εντάξει, το έχω ξεχάσει. Όχι, εντάξει, όλα καλά. Τώρα το ερώτημα. Πάμε σε λίγο κάτι πιο σοβαρό. Αρχικά. Δεν λέει, εσύ, κουρούμα, Τι να κάνω, τι να στο ΣΥΡΙΖΑ. Έχω, πώ το λένε, ερωτηματικό. Ήμουνα μεταξύ, ήμουνα. για λέω σοβαρό. Αλλά λέω πω το γυρίζω Κασελάκι Γιατί έχει γυρίσει πολύ δυναμικά τελευταία και δεν ξέρω τι να κάνω. Εσύ τι θα βούλεγες. Κοίταξε, εγώ είμαι του κλέτσου. Δηλαδή τη Λεβεντιά τη στηρίζω Κασελάκι, δεν Είμαι πολύ αριστερό. Και ξέρω εγώ λίγο πιο χαμηλά την μπάλα, λίγο πιο χαμηλά για να το καταλαβαίνουν και οι πολύ γι' αυτό. Οπότε πάω γκλέτσο. Πάλι γλέτσο και συ. Πάου αρέσει το λεβέντρο. Δεν τα είδα αυτά! Είμαι με του λεβέντε και όχι με του λεβεντομαλάκε. Γιατί έχει και τέτοιου υποψηφίου αν έχει υπόψη σου. Ναι, αλλά μου στόχου μέσα. Δεν πιστεύει πω το λέει ότι και πολλά μπορεί να παίξει πολύ στο αραμπάλλον. Δε δεν καταλαβαίνω το συνυμό σου. Τέλο πάντων, ναι, καταλαβαίνει στην λοιπόν. Πάντοτε και το τελευταίο δεν θέλω στο συνέδριο θα έπρεπε να πάω από μια στερελή επιτυχία να βρεθεί κάποιοι εκεί. Δηλαδή θα μπορούσε. Α το, πούμε, το με να Τώρα θα το, Βασανιστήριο. Ρωθάνε, πως το λένε. Βασανιστήριο. Βασανιστήριο. Και το κάνουμε στον εαυτό μα αυτό. Πέρα μας πέρα, αυτό. Όχι, όχι, όχι. Φέλα. Βασανιστήριο είναι αυτό. Δεν, δεν Εγώ θεωρώ ότι Καλή πέρα, τύχη. Αν αντέχει, πήγαινε. Πέρα. Αλλά να πάρει τον απαραίτητο εξοπλισμό από το φαρμακείο. Έλα, σου έχω Για να δω, θα λοιπόν, το βρω. Σποπια χώρα έχει το καλύτερο σύστημα οικία σύμφωνα με το Σταμάτι Σαχάρο, που είναι δημοσιογράφω. Α το δώσω τρει επιλογέ. Η Ελλάδα, Ελλάδα. Ελλάδα, η, Ελλάδα η Κούβα ή οι Ηνωμένε Πολιτείε. Ελλάδα, καραμπινά το έκταμενο. Ναι, ναι, ναι. Φίλε οι Ηνωμένε Πολιτείε. Έλαμικά. Σταμάτι Σαχάρο. Ήσουν κοντά, όπω πλησιάζουν, εντάξει. Ανοίκομαι στη Δύση οπότε είναι θέμα χρόνο. Ανοίκο με στη Δύση. Αυτό ποιο είναι το μεταξύ ο δημοσιογράφου. Το One One δεν ξέρω αν το ξέρει. Ναι, το ξέρω. Μακή, θα μάτιζα χάρους μου, ρε. Μάλιστα. Εντάξει, άμα δεις και στο YouTube που είχε κάνει με μια φοιτήτρια, μια κουβέντα και τον είχε ταπώσει, μια τη νομική. Ναι, δεν τον έχω υπόψη αλλά τέλος πάντων υπάρχουν ε, άπειρη... μεγάλα στέρι. Μάτσο. πρέπει, βρίσκω λίγο πίσω. Απόρο. Αποστολή. Έλα. Έλα, αριστερή καραβάνα εδώ. Τι είσαι? Αριστερή καραβάνα. Έχουμε μερικέ φορέ τηλεφωνήσει. Να σου πω γιατί δουλεύουμε μερικοί και δεν μπορούμε να σε παίρνουμε τηλεφώνου συνέχεια. Πριν κάναμε δύο Πέμπτε, είχατε βάλει ένα απόσπασμα από ομιλία στη Βουλή όσον αφορά το Λαμπρούλι. Μια διαμάχη που είχαν με τον ανεκδίητο τον Άδονιέ. Αλλά αγαπητέ κύριε Λαμπρούλι, η μόνη περίπτωση που πλησίασε το ΚΚΟΕ στον να πάει εξουσία στη χώρα ήταν στα Δεκεμβριανά του 1944. Και δεν πλησίασε με δημοκρατικό τρόπο. Εκκλησίασε με τα όπλα. Λοιπόν, θα ήθελα να συνδιαφωτίσω και εσένα και να ξεστραβώσω το βλάκα των Άδωνη ότι ο συγκεκριμένο Λαμπρούλη είναι γιο του σύντροφου Αριστίδη Λαμπρούλη, ο οποίο είχε εκλεγεί από του Λαρισαίου τέσσερι φορέ δήμαρχος Ό,τι κάνει η Πάτρα τώρα, δηλαδή στη Λάρισα το κάνανε πριν 40 χρόνια. Και είναι ο μοναδικό λόγο, ο Αριστίδη Λαμπρούλη, που ενώ η Λάρισα με την παραμικρή ψυχάλα πνιγόταν στο νερό, το κέντρο τη Λάρισα, δεν μιλάμε τώρα για τα περιχώρα, και είναι ο μοναδικό λόγο που πέρυσι τι που δεν είχε ιδιαίτερε ζημίε η Λάρισα. Ψηλά πράγματα. Έκανε αντιπλημμυρικά, έκανε έργα για τα νερά, γενικά. Και είναι πραγματικά ο μόνο λόγο που τον επικρίνανε τότε που δεν πνίγηκε η Λάρισα και πέρυσι. Αυτέ οι τότε, από, δεν 80, 80, από το 80 κάτι η Λάρισα είναι ζάχαρη ψηλοκομμένη. Ε, με τον νερό. Αυτά τα προληπτικά είναι που με τσατίζουν, που χαλάνε την πιάτσα. <χι> <χι> και όμω, και όμω. <χι> και όμω, και <χι> χαλάνε την πιάτσα όμω. Μετά το λαμπρούλι όμω, μόνο πλατείε κάναμε και συντριβάνια. Άσχετα από τώρα δεν έχουμε νερό. Παρ' όλα αυτά. Ως yeah. έχουμε γύρω μας, έχουμε νερό Απλά δεν σας, σας αρέσει θέλεσμα. το αλμυρό; Ναι, ναι, ναι, όχι, το θέλουμε γλυκό, δεν το θέλουμε Α, ε, αυτό, ε, εκεί χαλάει μαγιά Οι πολλές απαιτήσει. Καλημέρα. Μια πολλά, Καλημέρα. Να είστε καλά, καλώ ήρθατε. Τι κάνετε, Καλά, μια χαρά σε εσά. πάει η κυβέρνηση. Μια χαρά. Αντάξει, θα συζητήσουμε. Όχι. Μια χαρά τα πάει, τα ό, λέει ο κύριο Βορύδη. Δεν χρειάζεται να τα συζητάμε αυτά, κυρίω δεν χρειάζεται να τα συζητάνε οι πολίτε. Αφού τα λένε οι υπουργοί, δεν χρειάζεται και οι πολίτε. Στέλνει εδώ ο Μιχάλη Σακροατής, μήνυμα και λέει: Καλό μεσημέρι. Είμαι σε θέση να γνωρίζω και σα λέω υπεύθυνο ότι θα έχουμε πολεμικό πλοίο στον Άγιο Θωμά. Ανήμερα της γιορτής του που ως γνωστό είναι τη γνωστή μας Κυριακή του Θωμά που είναι η επόμενη της Κυριακής του Πάσχα στα οποία ομώνυμα νησιά του Πάσχα θα βρίσκεται το πλοίο για την Κυριακή του Πάσχα και μετά και τα λοιπά και τα λοιπά από ταξίδι μια μιας βδομάδας θα είναι στον Άγιο Θωμά Αυτά τίποτα άλλο Μιχάλης έκανε έναν ωραίο σχεδιασμό Εντάσσεται σε αυτά που έλεγε ο κύριο Δένγια, να έχουμε ευρύτερου ορίζοντε, να μην είμαστε μόνο εδώ εντό συνόρων και στα νησιά και στο Αιγαίο και στο Ιόνιο, αυτά τα μίζερα, γιατί όπω είπε, με άλλου τρόπου μπορούμε να εξασφαλίσουμε την άμυνα των νησιών. Τα πλοία δεν πηγαίνουν έξω. Θα τα στέλνουμε αλλού όπου οι Αμερικανοί έχουν ανάγκη, δηλαδή και το Ισραήλ. Αυτό είναι ότι οι ευρύτεροι ορίζοντε, αυτοί είναι. Ταυτίζονται κατά μια διαβολική σύντοση με του ορίζοντε που έχει το Ισραήλ να καταλάβει όλη τη Μέση Ανατολή. για να μπουρλωτιάσει όλη τη Μέση Ανατολή και οι Αμερικανοί για να κόψει το δρόμο στην Κίνα και στην Ινδία και στα υπόλοιπα. Σε όλα αυτά λοιπόν εμείς έχουμε ευρύτερους ορίζοντες. Έχουμε και ένα τσακωμό που με εδώ στα εσωτερικά όχι στους ευρύτερους, στους ευρύτερους, στους στενότερους ορίζοντες. Τσακώνεται το Μητσοτακέικο με το Σαμαρακέικο και έρχεται ο Νικήτας Κακλαμάνης να μας ερμηνεύσει τον Καυγά. Εγώ πιστεύω ότι η αιτία. Δεν είναι ξέρετε ουσιαστικές πολιτικές διαφωνίες και διαφορές. Πιστεύω ότι είναι η κακή χημεία στις διαπροσωπικές σχέσεις των δύο που έχουν αναπτυχθεί. Τι συχένομαι! Και οι κακές διαπροσωπικές σχέσεις δεν επιλύονται με ανακοινώσεις των γραφείων τύπου, ένθεν και εκείθεν. Σηκώνεις το τηλέφωνο, λες σε εδώ θέλω να συζητήσουμε, τα συζητάς και βρίσκεις λύση. Συνήθως... Αυτό που είναι στη νούμερο ένα θέση είναι που παίρνει και την πρωτοβουλία για αυτού του είδους τα πράγματα. Στα τσακίδια. Είναι νούμερο ένα θέση. Ε, εδώ ε, αναφέρεται ο κύριος Κακλαμάνης και λέει ότι ε, πρέπει ο κυριάκο Μητσοτάκης που είναι στη νούμερο ένα θέση είναι πρώτος της καρδιάς μας και πιο πρώτο δεν γίνεται να κάνει το πρώτο βήμα ώστε να μην τσακώνεται μαλλιοτραβιέται με τον Σαμαρά όπως είδαμε τις προηγούμενες μέρες Εδώ και καιρό όλα τις προηγούμενες μέρες κορυφώθηκε λαφρός, περιμένουμε πολύ μεγάλη αγωνία, μόλις τελειώσουν και τα Σιριζέικα μαλλιοτραβήγματα, να συνεχιστεί αυτό στη Νέα Δημοκρατία. Τώρα σειρά έχει ο Λαός. Γεια σου. Γεια σου. Είσαι αυτό που αμφισβητεί το φαραό. Δεν είναι αυτό που νομίζει. Λέσο ότι δεν είμαστε φαραό. Να ξέρει θα πέσει πάνω σε κατάρα τον φαραό. Δεν θα ήθελα. Θα σου στείλω τα UFO που μα έφτιαξαν τι πυραμίδε. Αν μ' και ο Μαρκώνη ξέρει. Α, δεν τα κάνανε σκλάβοι. Α, UFO, το ακούω. Είχαμε σκλαβάκια μα τα UFO. Μάλιστα. Δεν Ρωγικό. ήταν σκλάβοι τα δημόσια υπάλληλοι. Α, πληρωνόντουσαν. Ε δεν ήταν I'd έτσι με την αλυσίδα. Σε μπύρα και κρυθάρι. Μάλιστα. Να ξέρει θα έχει πολύ μεγάλο πρόβλημα αν ήταν να. Έχω πρόβλημα. Θα έχει πολύ κακό πρόβλημα με τον που φαν τώρα, έχει μπλέξει άσχημα. Θα έχω πρόβλημα? Προβλέπα, θα σου τη σκίσα τι που φαν. Αυτά δεν ήθελα. Σα έτυχε να πει κάτι που φαν, περίμενε. Ναι, καλημέρα, Αποστόλη. Βάλε ένα χειράκι. Yeah. Με αφορμή που οι Αμερικάνοι με κατηγόρησαν ότι ενώ το ξέρω, εγώ αποκρύπτω, γίνονται εργατικά ατυχήματα. Είναι, είναι σοβαρό το θέμα. Βάλε ένα χειράκι. Το ΚΟΚΟΕ είναι κόμμα που ενδιαφέρεται για του ναυτεργάτε. Πνίγονται χωρί να δώσουν εσό. Όχι μόνο αυτό. Τη δικαστική εξουσία, εγώ την ειδοποίησα το 2023. Του λέω επειδή οι άλλε εξουσίε, η Βολή δεν κάνει τίποτα. Συγγνώμη, Είδω, συγγνώμη, βολή, αγαπητέ, ψηφίζει ΚΟΚΟΕ. Τέχο ψηφίσει, ΚΟΚΟΕ, τότε που πήρει το Α, ναι θυμάμαι. Και τι άλλο έχει ψηφίσει, Πολλά. Ναι, είναι άστι που ξηφάγαμε παλιά, Ανδρέα. Που λέγαμε θα βγει και θα τα κάνει όλα. Ναι. Αλλά αυτά, άμα ψάξουν σε βάθο, να το ποιο ναι, ναι, έχω εδώ στο τηλέφωνο του ηλεκτρολόγου. τον ένα τηλέφωνο, είναι στην παιδική γαρά με τον εγγονό του. Εδώ το, μην ενοχλούμε τώρα, μην ενοχλούμε, είναι κρίμα. Καλά, πάρτον κάποια στιγμή. Γιατί με κατηγόρησαν οι Αμερικάνοι ότι ενώ ξέρω του κινδύνου όλου και είναι και δουλειά μου αυτή. Δεν έκανα Μη μου προσάψει τίποτα τώρα γιατί. Όχι, oh, τα... δεν θα ήταν σωστό. Δεν θα ήταν, λοιπόν, έλα γεια. Θα το πω, θα το φτιάξω. Γεια. Ελά, μα όλοι, καλημέρα. Άκουσα τώρα τον Βαρκόνι δεν κάνει εκπομπή μαζί σου. Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, θα πεθάνω μόνο και μόνο να καλέσει το κάκα μια ώρα μαζί σου. Όχι, όχι, δεν το κάνω αυτό. Wow. Δεν το κάνω αυτό, δηλαδή, να γιατί να το τραβήξω εγώ αυτό και να γελάτε εσεί, Όχι. Εξωτανείλει να έχει μαζί σου μόνο. Θα σπάσει τα μία όμω εκείνη η εκπομπή. Ισχύει, αλλά και τα νεφρά μου είναι θέμα με τόσα χάπια. Να σου πω ρε παλιό μαλάκα, Υπουργέ. Έχω ένα παλιό αμάξι του '98 μοντέλο. Χάλασε και θέλω 1000 ευρώ με τιμολόγιο και 800 χωρί. Τι να κάνω. Πες ότι είσαι ο Υπουργό, εσύ ο Χαρτιθάτη. Με τιμολόγιο. Λυπάμαι πολύ με τιμολόγιο. Με τρία παιδιά, τα δύο που σπουδάζουν, θα κόψω τιμολόγιο. Να μην γλιτώσω τα 200 ευρώ. Πε μου πόσο μαλάκα. Να κόψεις ένα παιδί. Δεν ξέρω τι θα κάνω. Πε μου πόσο μαλάκα, Κύρια κύριε Υπουργέ. Ευχαριστώ πολύ. 800 βαγκωτόχ Καλησπέρα. Καλησπέρα. Ανέλπιστο. Καλημέρα. Ανέλπιστο. Ανέλπιστο. Έτσι είπαμε. Θα φύγαμε. Λοιπόν, μια δασκάλα στο τρίτο δημοτικό σχολείο Τάβρου έφτιαξε με του μαθητέ τη Πανόη για την Παλαιστίνη. Αυτά δεν μπορώ που χαλάνε την πιάτσα. Να αυτέ τι μαλακίε. Αυτό που οι δασκάλε έχουν άποψη. Να γι' αυτό. Γι' αυτό ιδιωτικά σχολεία μόνο για να μην έχουν τέτοιε μαλακίε. Και χαλάνε την εικόνα τη κυβέρνηση. Ζητήθηκε από τι υπηρεσίε η πειθαρχική δίωξη τη. Α! Και λίγα μπράβο το κράτο ορίστε που λέτε ότι δεν λειτουργεί. Λειτουργεί. Ο διευθυντή ισχυρίζεται ότι επενέβηκε η Ισραηλινή πρεσβεία. Βέβαια δεν μου πάει στο διάλογο γι' αυτό, μαζί με την πρεσβεία. Όχι, δεν θα του περάσει. Θα λέμε την αλήθεια και στα παιδιά και στου γονεί και στι γιορτέ. Σήμερα κάναμε, ξέρει, τη σχολική γιορτή για την επέτειο τη 28η. Στην περσινή γιορτή, εγώ είχα βάλει φωτογραφία την νεαρή Παλαιστίνια, την Αχέτητα Μιμή, μπροστά από πάνω του Ισραηλινού στρατιώτε, μαζί με την Παλαιστινιακή σημαία. Ευτυχώ δεν μα Σε, Σε τρώει κι σένα. Ε, μα, ε, σε τρώει <Κι> ο <κόλος>. Τώρα, συγγνώμη. <Κι> με τρώει, με τρώει, ναι, ναι, Θα λέμε την αλήθεια, όλη την αλήθεια. Τα παιδιά και θα αγωνιζόμαστε και για την ειρήνη και κατά τις γενοκτονίας που φύσατε ο παλαισθυνιακός λαός. <Κι> Για δε τη συνομιλία με τον Μαρκόνη, μάθαμε πολύ σημαντικά πράγματα. Ειδήσει ότι τον κατηγορούν οι Αμερικανοί. Δεν είπε το λόγο, δεν τον άφησε όπως Αποστόλ, το δεν τον ρώτησε. Φαντάζομαι σε επόμενο τηλεφωνήμα θα μάθουμε ποιο ακριβώ είναι ο λόγος και με ποιο τρόπο οι Αμερικανοί, δηλαδή η πρεσβεία εδώ, η CIA, το State Department, μην έχουμε τώρα, έχουν και εκλογέ. Οι Αμερικανοί έχουν τα δικά του, να έχουν και αυτό. Ε, ταυτόχρονα μάθαμε κάτι για το Κουκουέ, μετά μάθαμε πώ ψηφάγανε Ανδρέα. Και στο τέλος του έδωσε και το τηλέφωνο του ηλεκτρολόγου, που είναι στην παιδική χαρά, να πάρει για τους Αμερικανούς. <Κι> καλά, όλα αυτά είναι πάρα πολύ καλά, εμένα μου ακούγονται λογικά, τουλάχιστον πιο λογικά από αυτό που ακολουθεί. Επειδή μιλίζετε απαξιωτικά για τη φακή, πατριώτες της φακής, θα σας πω κύριε Πρωθυπουργέ, ότι η φακή είναι ένα πολύ υγιεινό και εύγεστο όσπριο, έτσι. Το οποίο έχει μέσα βιταμίνε, μεγάλη θρεπτική αξία, φόσφορο, υδατάνθρακε, πρωτενε, βιταμίνες β. Βιτα. Αλλά αυτά μια χαρά είναι η φακή. Μια χαρά είναι. Αλλά όταν έχει συνηθίσει να τρώει με χουσά κουτάλια, με σούση, με χαβιάρια και με πλούσια γεύματα, δεν σου αρέσει η φακή. Εμεί προτιμάμε τη φακή, τη φασολάδα, την ελληνική και τον πατριωτισμό, τον πραγματικό. Τι να κάνουμε τώρα, Έχουμε διαφορετική σύνδεση, υπόσταση και αντίληψη. Κάποιος έπρεπε να μιλήσει για τα όσπρια μέσα στη Βουλή και βρέθηκε ο Κυριάκος Βελόπουλος και μίλησε ωφέλιμα κατά τα άλλα, ανέλυσε και τα συστατικά. Φτάσαμε στο τέλος, κάπως έτσι σήμερα, πολύ λογικά, στρωτά, σεμνά, γιωμένα όπως λέμε. Τρίτο μέρος του λαού, διαφημίσει, ο Γιώργος Πιέρος του μαγκαζίνο. εμεί τα υπόλοιπα, αύριο, σας. Αποστολή μου. Έλα. Καλημέρα παιδί μου. Έ μου λέει αποστολή μου. Αυτή οι Συρζέι, ξεφτισμένοι του ψηφίζω με τόσα χρόνια. Α, τώρα τώρα έγινε στη Ριζέζε Τι έγινε. Αλαξοποίησε. Είναι ραντσιστέ για του μετανάστε και είναι η για του ομοφιλόφίλου. Και δεν ξέρω τι έχουν παιδιά, εγκόνια συγενεί που δεν ξέρουν τα δωμάτιά του τι κάνουν ε. και κάνουν τώρα τον ραντισμό στο κασελάκι. Δεν τρέπονται ρε, και λιγάκι ξεφυρισμένου σε βιζαμε τόσα χρόνια. Καλέ κατέθελα. Είναι ο διάλλοδο. Τι. Κασελακικό είσαι. Ναι, παιδί γιατί βλέπω το άδικού βλέπω φορά από το, το κινητό. Όχι, μπράβο καλά κάνετε που το γαλιάζεται το παιδί. Γιατί το έχει ανάγκη τώρα, μπράβο. Να στον φθούσε το κόμμα δεν είναι ξυνήλ, αλλά είναι αγκαλιά. Κοίταξε να δει, τον έχει ανάγκη δεν το έχει δεν υπάρχει. Παρε... Γιατί οι άλλοι όλοι είναι καλύτερο, όλη χάλια είναι. Ποιο να πιάσει και ποιο να σταματήσει. Ναι, αλλά το μαζί γύρω, με αυτόν. Αλλά τέλο πάντων. Το τσύπαρτο Γιώργο των Τεμπέλικ, τον, τεμπέλ, τον άχρηστο. Σα παρακαλώ. Εμεί συγένειε να το να λέξει, τον είχα μελαπίσει, τώρα σκατά είναι κι αυτό. Ανέσχεντη! di δεν ne να ne ne ne ne θα ne ne ne από από ne ne ne Έτσι θα βγει ne Στα χέρια ne είναι! Ε, εμείς. Yeah. και είμαστε οι καλύτεροι άνθρωποι εμείς οικογένειε με τα παιδιά μα τα εγκόμια μα. Καλέ έχει από δίπλα. Ναι, ναι, ναι. Μπράβο τη. Έτσι είναι να αποστέλε. Μπράβο και τι συμφωνείτε Τι να πεις ρε παιδί μου, το έχουν ξεφτιλήσει ρε παιδί μου, ψεύτες η Ελένη και τι κάνανε και του τα χρόνια που του υποστηρίζανε. Τι κάνανε πέντε χρόνια κάνανε. Τίποτα, εκεί πέρα ένα χωράφι, ah, μέσα. Στα κάγκελα, είστε Μόνο είναι Την που σου κάνει Δεν ακούω μόνο Λοιπόν, τελικά η τύπηση από φάρμα το πιο παιχνίδι που λέει Σε Τι τώρα! Ταιριάζει απόλυτα στα πιο χαμερά υποκείμενα που έχουν κυβερνήσει ποτέ Ίσως πιο συχαμεροί και από τους χοντικούς Γιατί εκείνοι ήξερε Συντάζει ότι είναι καδρόνια, ότι είναι ζώα τελείως Αυτοί σε κοροϊδεύουν μπροστά στα μούτρα Τόσο φράσος mm. Έτσι, μεταξύ καλά έκανε τώρα ο Θημιός και έβαλε και τον όρκο των ταγμάτων ασφαλείας Ο όρκος των ταγμάτων ασφαλείας Ορκίζομαι εις των θεών των άγιων του των όρκων απολύτω. Ήστας διαταγάς του όνοτα του αρχηγού του γερμανικού στρατού Αδόλφου Χίτλερ. Και τον όρκο του Ελλάς, και να τον ακούσουνε μερικά ζωά, να καταλάβουνε ποια είναι η διαφορά. Ο όρκο των ανταρτών του Ελλάς. Εγώ, παιδί του ελληνικού λαού, ορκίζομαι να αγωνιστώ πιστά στις τάξεις του Ελλάς για το διώξιμο του εχθρού από τον τόπο μας. Συμφωνείς προ Λάκο μου? Ε, όχι ότι θα καταλάβουν, αλλά ναι, okay. Θα είμαι το κοριτσάκι που θα δίνω τα λουλούδια. Η Λουλουδού. Επίση, θα είμαι η κοριτσάρα με το ξόβυζό που θα λέω το φιλικό δικό σα. Όλα αυτά για το συνέδριο Για το χώρο του συνεδρίου, ξέρετε ότι έχει επιλεγεί αυτό ο χώρο στον Γκάζι που είναι πρώην η Κέντρο. Αυτοί που προσπαθούν να με κάνουν να ντρέπομαι που κάποτε του υποστήριξα, δεν ντρέπομαι. Αυτοί να ντρέπονται. Για του μόνοι. Ποιο έκανε να ντρέπεσαι, Μαρή, πα καλά, για ποιον λε, μίλα καθαρά. Για του εριδέρου που προσπαθούν να μου πούνε. Τι είναι, είναι αυτοί οι Και ναι, τα νούμερα, τα νούμερα. Για του μόνο που ντρεπόμε είναι και κάτι κουκουέδε που φύγανε από το κουκουέ και πήγανε στο Σύριο και καταγγείλανε το κουκουέ για στο ελληνικό κόμμα. Κατάκια. Δεν και... ήταν κουκουέ αυτοί που φύγανε. Αλλά. Ήτανε για να πάνε από την αρχή εκεί, απλά είχαν ξεχαστεί ε, κάπου ναι. αλλού. Ναι, mm. να σου πω Όσο για τον Κασελάκη, είναι αυτό που λέει στην ελληνική ταινία Δόξαση ο Θεό, βρε καλά που ήρθε. Και όσο για τον Ανδρουλάκη, αυτό το παλτό, να δει εμεί οι Αρβανίτε, τον Ανδρουλάκη στο σπίτι του, το λέμε είναι αυτό ο Πε σε μπουκανα σε φάου. Είναι τόσο βαριέμαι που ούτε την μπουκιά του δεν κυνηγάει. Πρέπει να του πέσει στο στόμα. Να πούμε ότι στις προηγούμενες δημοσκοπήσει, όταν είχε βγει πάλι αρχηγό πριν τρία χρόνια, τον είχαν για πλανητάρχη. ου, 30, του δίνανε. Κοντεροχτυχιούτανε με το μισοτάκι και τελικά τα αρχήγια του. Λοιπόν. Πλανητάρχης και πάλι, για πλανητάρχη τον έχουμε, απλά πλανητάρχη β. <ΣΣ> Έλα ρε, σε πάλι. Εάν βρεις μαθητή τη Λουκά, θα έρθω να σε δω ρε πούστη. Και τη σημαία που την έχεις βάλει ρε. Δεν μπορώ να πω. Ε. Θα με κατηγορήσουν για αν θέλει να. Μπράβο, ναι, ναι. Η θα... μερακλή, ανάλογα ποιος θα το δει. Εγώ την έχω κάνει σόβρακο, αλλά δεν μπορώ να βρω πλούσια νύφη ρε πούστη. <ΣΣΣΣΣ>